Έλα φίλε μου, τι κάνεις, χρόνια πολλά και Χρόνια πολλά, τι και καλά. Γιορτάζει η Αφρική μα, γιορτάζουν τα αδέρφια μα σήμερα. Το ξέρει. Το ξέρω. Θυμάσαι κάπου εκεί στο 90-91 τον Χάρη Κλίν. Να πούμε στη, στα ωραία τα live του, είχε πει τότε ότι είμαστε η μοναδική Αφρικανική χώρα με λευκού κατοίκου. Το θυμάσαι, ε? Ισχύει. Τελικά, τα παιδιά, πρέπει να είμαστε η μοναδική Αφρικανική χώρα στον κόσμο με λευκούς κατοίκου. Ισχύει καραμπινά ισχύει με του λευκού. Λευκού τώρα, μην φανταστεί τίποτα άριο. Αυτό που θεωρούμε του Έλληνε λευκού. Ναι, παιδί μου, μου ν, ναι, ναι, ναι, τέτοια. Ελα μάλα μου. Ελά. Ρε αυτός ο κύριος Κύπριος, ο, ο ρασκοφόρος, εντάξει δεν θα παρευθύνει κάτι, γιατί αν κάτι δεν θα τα λύσει τόσο χάλια. Και για λίγη δόξανε άλλοι επήγε και τραγούδησαν και το διάολο. Και τελικά ούτε, ούτε πρώτη ούτε δεύτεροι. Τα κομποσκίνη και καματουγιά. Ο μπορεί να πίνει κακόσταφ. Αυτά πω, τα πω. κατουρημένα. Μπορεί να του δώσανε ντεπών. Α, από λιμαντάκια. Ρουφάει κανένα λιμάνι που παπά εκεί στο κάψιμο και την ακούει. Μπορεί να του δώσανε κανένα ντεπών των 100, τον 100 ευρώ. Να το πουλήσανε για άλλο. Ξέρω εγώ. Ένα ρε, οι παπάτε έχουν άκρη. Δεν ψοφάνε. Είναι άγιοι άνθρωποι. Άκου τώρα. Και ειδικά οι μεγάλοι, έτσι. Δεν μιλάμε για το φουταρά που τρέχει στην κυβο τώρα που παίρνει. Το... Φύγει η ψυχή με αυτά που προσφέρει. Μιλάμε για του βασοχώρου του, αυτού με τα χρυσά, Του επαγγελματίε, κατάλαβα. πρώην Αλεξανδλουπόλεως αυτός από κάτω από τη μόρφου είναι αυτό που έλεγε η Χουτάρα με φωτισμένη ιερής και αξιωματική στα σώματα ασφαλεία και στον ελληνικό στρατόν δεν έχει σώσιμο με τίποτα Έλα, Αποστολή. Όχι, Ποιο είσαι? Ο Α, Από τη Δανία, ναι. Έλα. Δεν μου λε αυτό ο Άδωνη, τι μα. είναι α, να πούμε. Εδώ, χώριο, γνήσιο, καλό. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πώ να δουλέψουμε περισσότερο για να πάμε μπροστά και να φύγουμε από το σημείο στο οποίο είχαμε πολλή. <Κι virtuous> έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και ξέρει. Εί. Ο Άδωνη δεν έχει πας. δουλέψει που πήγαινε στι συνέκθε και πουλέκει βιβλία στι μετά από τη και τα βιβλία του πλεύρη. Ο Άδωνης! Προλάβετε και στην άκρη αυτό αριστούργημα! Μόνο για δύο-τρία λεπτά ακόμα! Τα λιγουρεύεστε! Σωστά, σωστά, έχει δίκιο. Δεν μου λε να, να τον επάνω μια εβδομάδα εδώ στην οικοδομή. Μπας έλειωσε η Κολυμπήτα του. Να δει πως είναι δουλειά που θέλει και παραπάνω να δουλέψουμε. Συγγνώμη, εσύ πήγε στη Δανία να κάνει τον οικοδόμο. Γιατί ε, στην Ελλάδα τι ήμουνα. Δεν είχε εδώ πέρα παιδί μου ανάπτυξη να, να ρίχνει να κάνει να φτιάξει το καζίνο. Ε. Πουλο, ρε, εσύ, Ωραία, γύρνα τώρα. Έχουμε έκρηξη επενδύσεων. Θα γίνει μαδομούνη. Ναι, σωστά. Θα γίνει μαδομούνη, όχι. Τέλο πάντων. Αυτό είπα. Πιλιά πολλά, πολλά και να πάνε να κάνει. Καμί... Τίπε το. Αν δεν να πούμε. Θα ήταν μια λύση. Να ρωτήσω λίγο κάτι, εσύ που είσαι, που σκαμπάζει το κεφάλι σου. Ω εγώ, δάσκαλο, κάνω το αράπι test. Δεν θα μπορέσω την επόμενη μέρα να πάω στο σχολείο χωρί μάσκα. Όπω γίνεται στι εκπομπέ, ρε παιδί μου, που δεν κολλάει εκεί. Στι εκπομπέ είναι λοιπόν. άλλο. Οι εκπομπέ έχουν πάρει κάποια λεφτά από τη λίστα πέτσα, για να μην κολλάει. Δηλαδή, όταν έχει πάρει λεφτά, ναι. δεν κολλάει. Ή τέλο και να κολλάει, μπορεί να το αντιμετωπίσει γιατί υπάρχουν τα λεφτά. Και για την εκπομπή. Σωστά. Επίση, πέρα... περνάει από πάνω στη μαρκίσα ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα μέτρα και τα COVID τεστ και αποστάσει και όλα καλά. Το γύρισμα. Ε, λοιπόν, για άντε αυτό... και γάλι σου τότε. Γι' αυτό σα κόψαν εισόδημα δεν τα κάνατε αυτά τα αράπιτε. Τότε δεν είχαμε. Δεν είχατε. Όχι. Να σε ρωτήσω. Πόσο χρόνο είναι περίπου. Ε, δεν έχει ανοίξει ακόμα για μα εμβολιασμό. Να, να ρωτήσω, έτσι είναι θεωρητικό. Αν α ας πούμε ότι είσαι 40 χρονών. Mm. Εφόσον η Ελλάδα είναι 30 χρόνια πίσω δεν θα βάλει 10 χρονών τώρα. Κρύο. Ε, κρύο. Έτσι, λίγο για δροσιά, για χοντήσουμε. Κακό, Έλα, πολύ κακό. Πολύ <laughs> κακό. Δηλαδή ούτε θύμιο στι 5 τόσο. Κυρίω. Ορίστε. Η, η Η κυρία Λεγάκη, ναι εγώ είμαι, συγχωρέστε μου τη φωνή, έχω κάνει την πρώτη δόση 10. Κατάλαβα, καλή εντάξει. Και τη δεύτερη τι να Τη δεύτερη δεν ξέρω, ενδεχομένως θα μου φιτρώσουνε καλαμπαλίκια. Τα καλαμπαλίκια, πρόσεξε να μην σου φυτρώσει και τίποτα άλλο. Αν είμαι τυχερός μαζί με τα καλαμπαλίκια θα υπάρχει κυρίω πιάτο. Κατάλαβα ποιο είσαι, Τσαγαπώ, ακούω και Τσαγαπώ πολύ. Να είσαι καλά, την ευχή μου να είσαι. Να είσαι καλά. Γεια σα κύριε Παρβαγιάννη, πήρα να σα χαιρετήσω. Κύριε Πορφύριο Βυζδέκη, τι γίνεται, Κόψατε καπίστρι, Θα πάνα να κρεμαστείτε. Ε, πήρα να σα χαιρετήσω. Φυλά στο θύμιο. Πού πάτε. Την Παρασκευή έχω δεύτερη δόση και μπορεί να δω τα ραβδί ανάποδα. Τι έχετε, Άστρα Ζένεκα. ή Μοντέρνα. Δεν ξέρει. είναι Η πρώτη δόση. Ε, άρα φάει σε και η δεύτερη. θα δω τα δει και ανάποδα. Γι' αυτό σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ώρε που πέρασαν μαζί και θα σας βλέπω από εκεί ψηλά, δίπλα στον Αλάχ Θεό. δεν ξέρω αν πιάνει η 4G 5G, αλλά τέλος πάντων, καλή πρόθεση. Ναι. Δεν ακούγεται. Ακούγεται όλο λίγο σαν στο Σαγκαπό SAG λίγο ρομποτικό Σκατά. Πολύ καλά πάει αυτή η συνομιλία. Άστο. δοκίμασέ το για Eurovision Εκεί μπορεί να πιάσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ήλιο ή με πάντα... Καλημέρα. Με κατάλαβες ποιος είναι. Κατάλαβα, ο Μπάμπος. Είναι η Μπάμπο και ο Μπάμπος. Αποστόλα εκεί. Η... <σμουσί> ναι, ναι, δε Με μου... το άλλο πόδι. Αυτή είναι με το ένα πόδι, είσαι με το άλλο πόδι. Έχω δέκα δελάστρες. Οπα. Θέλω πως θα το ξεχωρίζω... τι εννοείς Ναι, γλάστες με... Τώρα έχω μασιλικό Αλλά να βάλω... Πως θα το ξεχωρίζω ποιο είναι... θεραπευτικό και ποιο είναι για, γιατί λένε ότι Α, είναι... Α, βασιλικό, τέτοιο βασιλικό. όπα όπα Περίμενε, ε. για να καταλάβεις το βασιλικό θα ρωτήσεις ποια από τις δύο είναι από την Πελοπόννησο. Α, εκεί είναι σίγουρα βασιλικός. Ε, ναι, Τώρα, η άλλη που δεν είναι από εκεί είναι το άλλο. Που βέβαια και αυτό μπορεί να είναι από την Πελοπόννησο τώρα από το ότι η Απλά μπορείς... εκεί μπορεί να είναι και Αλβανός. Να βάλει. Αυτά τα εντρίλια. Τώρα εσένα στα γεράματα σου ήρθε να κάνεις τη μαστούρα Ε, ναι, ναι δεν βαριέσαι Με τα λεπτό να οικονομήσω Αν θέλετε να πάρετε μπάφο σήμερα τώρα Ναι καλέ σιγά, ο άλλος, ο άλλος το κάνει και βγαίνει στη βουλή έτσι, βγαίνει στο κανάλι Ναι, ναι, ναι, ναι Μα είχαμε και τον πατέρα του το 90 που ήθελε να μα κάνει νοικοκυρέους Και μα έκανε Είναι αυτό που λέμε, μα έκανε οικογένεια. Ναι, ναι, ναι, ναι μα έκανε οικογένεια. Αλλά το αντίθετο. Λοιπόν, η ζωή δεν αλλάζει. Εποχτέ πέθανε ο μεγάλο τότε συνδικαλιστής και ειδικό φρουρό τη Γεσέ, περιβόητο κολλά. 70 το χρόνο Η ζωή δεν αλλάζει Αφού υπάρχει θάνατο Και υπάρχει και η δύναμη του ισχυρότερου Όσο και να πολεμάνε Ότι είναι δυνατό να διεσταλώσουμε Τόσα εκατομμύρια που διάθεσε τότε Για να κάνει νοικοκυραίος Δεν έδωσαν λόγο σε κανένα ναι. Μάλιστα Λοιπόν Κατάλαβα δεν είσαι σαν την μπάμπο τόσο Αλλά ναι, ναι. μερικά τα πιάνω ναι, ναι, πάντα... Κατάλαβα να είσαι καλά Σας Ενημερίζω και τους δύο. Γεια χαρά. Είσαι σε υπέροχοι. Ναι, έγινε. Να προσέξτε άλλα σπόλτρα, μη συνηθίζει το χώμα. Και για να μην σε τρευματώ, να μεταποδώσουμε: σου δώσω δύο πάσει από το survivor που με λέει τηλεοπτικό. Δε σε χθε πώ προσπάθησε να περιγράψει η Μαριανένα στον τριαντάφυλλο τον Πιθαγόρα και τι έλεγε ο τριαντάφυλλο για Ιστάιν και Μαρτίε. Μιλάμε θα λυθεί στα γέλια. Τι σου έχει μείνει από τη γεωμετρία στα μαθηματικά. Τι μου έχει μείνει το εύκολο. Ναι, ναι. Τι σου έχει μείνει από τη γεωμετρία στα μαθηματικά. Ήταν η άγευρα και η γεωμετρία. Στη γεωμετρία κάτι κάναμε συγκεκριμένο. Ο Χαρακας. Όχι. Τι? Είναι ένα. Μέτρο. Ε... Όχι, ρε παιδάκι μου, ήταν ένα άνθρωπο αυτό που είπε κάτι. Ο Αϊστάιν, Όχι. Α και κάτι. Τι Α και κάτι. Στην γεωμετρία, στα μαθηματικά. Άλγευρα. Ναι, όχι την Άλγευρα, στη γεωμετρία ήταν. Λοιπόν, ε, έφτιαξε ένα. Ένα που μα έχει μείνει μέχρι τώρα, ρε παιδάκι μου. Ο Αϊστάιν. Και την ευχάριστη έκπληξη, με θέμα κόμμα, κάνει Καρολίνα. Τι είναι το κουκουέ, και κάνει ο Μπόρδανο σε 17 κόμμα. Ε. ΚΚΕ. Ε, πήρα, πήρα. Σωστά. Συντρόφισα η Καρολίνα, ε. Η συντρόφισα είναι επειδή ξέρει ότι ένα είναι το κόμμα. Γιατί ακόμα και οι δεξιοί τη Νέα Δημοκρατία τη λένε Νέα Δημοκρατία. Οι πασογγέντε στο Πασόκ το λένε Πασόκ. Οι κουκουέντε στο Κουκούκ το λένε Κόμμα. σω από τα πανεπιστήμια έχει μάθει ότι ένα είναι το κόμμα. Λοιπόν, άμα θε βάλει τα αυτά και ειδικά Εκείς με τα πανεπιστήμια. Κοίτα σπουδάει γελώσει... διοίκηση επιχειρήσεων και μα αποστόμωσε. <laughs> Κατάλαβα. Να σου πω κάτι, ξέρει σπουδάσει. <laughs> ε. Καρολίνα, τελικά τι έχεις σπουδάσει, για να το πλούσουμε αυτό. Οργάνωσης και δείξεις επιχειρήσεων. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε Γιατί κύριε Μπαρμπαγιάννη δεν έβγαλες αυτό που είπαμε χθε να γελάσουμε λίγο. Τι είπαμε. Για το αντρόλ που θέλω να αγοράσω. το έβγαλα νομίζω. Όχι, δεν το έβγαλε. Εδώ είμαι και παρακολουθώ. Θα το βγάλω τότε. Πότε? Ε, όταν είναι η ώρα, ξέρω εγώ. Γιατί τώρα είπε για 8 λεπτά και τελειώνει η εκπομπή Ναι. Αυτή με τον καλό τη μαλακία που έχει... Ναι, ναι, δεν σ' άρεσε αυτή βέβαια. Όχι, δεν μ' άρεσε. Πότε mm. θα βγάλεις το δικό μου. Θα δω. Βγάζω να γελάσουμε. Εντάξει. Έρα, ευχαριστώ, για Άντε, γεια.